Ο λογητός, ο Θεός, ημών πάντοτε, νίγκια, Ήγκες ουσαώνας των αιώνων. Δόξεσαι, ο Θεός, ημών δόξα Σύ, Βασιλέφ ο παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός αρθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από και κυλίδος και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημών αμήν. Καλησπέρα. Είναι η πρώτη ομιλία μετά την έναρξη της Αγίας τη και έτσι ευχόμαστε να έχουμε καλό στάδιο πνευματικών αγώνων νηστείας και προσευχής. Δεν ακούγεται? Σιγά σιγά. Είμαστε στον τέταρτο ψαλμό, στον ένατο και τελευταίο στίχο, που λέει, είχαμε βέβαια μιλήσει μερικά πράγματα την προηγούμενη φορά και θα πούμε ακόμα λίγα σήμερα και μετά να προχωρήσουμε πιο κάτω. Τώρα ακούτε καλά? Εντάξει, εγώ έφτυγα προηγουμένως... Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω ότι εσύ Κύριε κατά μόνας επελπίδει κατόκισάς με. Αφού περιγράφει προηγουμένως ο προφήτης Δαβίδ όλην αυτήν την πορεία του ανθρώπου και τη σχέση του με τον Θεόν και ότι τελικά το φως του προσώπου του Κυρίου είναι αυτό το οποίο εφραίνει τον άνθρωπον και δίδει στον άνθρωπο μιαν πληρότητα, μιαν ειρήνη μέσα στην ψυχή του και έστω και αν όλος ο κόσμος και οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας έρχεται να μας ε, αμφισβητήσει αυτή τη σχέση μας με τον Θεό ή να μας βάλει ερωτηματικά ερωτήσεις για τη σχέση μας και τα αγαθά του Θεού και εάν ας πούμε ο Θεός αξίζει τον κόπο να τον ακολουθεί κάποιος, τέλος πάντων όλες αυτές οι, οι, οι, οι απορίες, οι ερωτήσεις, τα ερωτη, ερωτηματικά, τα οποία τίθενται κάθε μέρα σε κάποιον άνθρωπο που θέλει να ακολουθά το δρόμο του Θεού, απαντά ο προφήτης ότι ε, σε όλα αυτά υπάρχει αυτή η απάντηση, αυτή η εμπειρία, ότι εσημειώθηκε η το φως του προσώπου Σου Κύριε. Ότι έδωκεν ο Θεός σε μας ένα σημείο του φωτός του προσώπου του Θεού. Ένα σημείο το οποίο είναι μόνιμα χαραγμένο μέσα μας, είναι δεδομένο μέσα στην ψυχή μας. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αόριστο, αλλά είναι συγκεκριμένο και δεδομένο. Μια εμπειρία δεδομένη του φωτός του προσώπου του Κυρίου. Και ότι ο άνθρωπος του Θεού τελικά... Δεν εγκαταλείπεται ποτέ από τον Θεό. Ο Θεός το φροντίζει και στα υλικά και στα πνευματικά και έχει ειρήνη. «Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσω με και υπνώσω». Όλη αυτή η κατάσταση, η αίσθηση της ασφάλειας που γεννάται μέσα από την ε, παρουσία του Θεού δίνει στον άνθρωπο μια ειρήνη και στα πιο απλά πράγματα ακόμα τη ζωής του. Κι έτσι ο άνθρωπος ε, όπως ένα μικρό παιδί όταν είναι στο σπίτι του, μέσα στην ασφάλεια της πατρικής οικογένειας, το μικρό παιδάκι στην αγκαλιά της μητέρας του αισθάνεται εκείνη την εμπειρία της ασφάλειας και της πληρότητας και αναπάβεται εκεί μέσα σε μια μακαρία ανάπαυση, χωρίς να αισθάνεται τίποτα το οποίο τον, τον φοβερίζει. Όταν πάει στη μητέρα του αισθάνεται μεγάλη ασφάλεια το μικρό παιδί. Το ίδιο πράγμα και ο άνθρωπος αισθάνεται όταν ε, έχει αυτή τη σχέση με τον Θεό. Που όσες δυσκολίες καν υπάρχουν γύρω μας, όσα προβλήματα, όσες πειρασμοί και αν ξεσηκώνονται να μας καταποντήσουν, να μας πνίξουν, να, να μην μας αφήσουν να υπάρξουμε εν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου υπάρχει η μεγάλη ειρήνη. Η μεγάλη ειρήνη η οποία γεννάται από την παρουσία του Θεού. Όπου ο Θεό είναι παρόν, εκεί είναι η ειρήνη μέσα στον άνθρωπο. Εν ειρήνη γεννήθηκε ο τόπο αυτού και πάντοτε θυμόμαστε τον λόγο που είπε ο κύριο ότι η ειρήνη την αμήν δίδομη. Σα ζήτω την δική μου ειρήνη, ού καθώς ο κόσμο δίδωσε, όχι την ειρήνη που είδε ο κόσμο. Ο κόσμο έχει ειρήνη όταν όλα είναι ειρηνικά γύρω του. Όταν δεν έχει πολέμου, όταν δεν έχει φασαρίες, όταν δεν έχει ε, αντιθέσεις, τότε μπορεί να πούμε ότι αισθάνεται μια ειρήνη, αν αισθάνεται και τότε ειρήνη. Εξαρτάται η ειρήνη του κόσμου από τα εξωτερικά δεδομένα, όπως και η χαρά του κόσμου εξαρτάται από τα εξωτερικά δεδομένα. Δηλαδή, αν ζεις σε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα και δεν έχεις λυπηρά γεγονότα, εσάνεσαι χαρούμενο. χαρούμενος. Όμως, η χαρά του Θεού και η ειρήνη του Θεού και όλα τα χαρίσματα του Θεού έχουν την τελείως διαφορετική αφετηρία. Ξεκινούν από, από μέσα στον άνθρωπο. Και πηγάζουν προς τα έξω. Από μέσα προς τα έξω. Όχι από έξω προς τα μέσα, πως συμβαίνει με τα κοσμικά πράγματα. Έτσι λοιπόν, η παρουσία του Θεού γεννά μεγάλη ειρήνη στον άνθρωπο. Μεγάλη ειρήνη. Και αυτή η ειρήνη εκδηλώνεται σε όλο το είναι του ανθρώπου. Και στις, στην παραμικρή λεπτομέρεια. Ακόμα και στην ώρα του ύπνου του. Και στην ώρα του φαγητού του. Και στην ώρα των πιο απλών πραγμάτων. Λέει η γραφή ότι. Τον άνθρωπο του Θεού τον δείχνει ακόμα και λεπτομέρεια και ο τρόπος του βαδίσματος του και ο τρόπος που θα μιλήσει και ο τρόπος που θα γελάσει και ο τρόπος που θα αντιδράσει σε κάτι. Όχι πως υπάρχουν προκαθορισμένοι τρόποι, δεν έχει καλούπια ο Θεός, δεν μας βάλει μέσα σε καλούπια. Αλλά αγιάζει τον άνθρωπο. Και όταν δει κανεί αγιασμένου ανθρώπου και χαριτωμένους ανθρώπου, αληθινά χριστιανού. Θα δει ότι ακόμα και εκείνο το οποίο φαίνεται άσχημο κανονικά υπό πάλι συνθήκες και άτσαλο και απεριπίτω στου Αγίους Ανθρώπους είναι Άγιοι, είναι ωραίοι, γίνεται όμορφων, εκπέμπουν και αναβλίζουν οι άνθρωποι του Θεού μια μεγάλη ειρήνη, μια μεγάλη, ειρήνη, μια μεγάλη έτσι, ατμόσφαιρα πνευματικότητας, μια ατμόσφαιρα πνευματικής ζωής που καλύπτει όλον το είναι του ανθρώπου. Κι ο κάτω λοιπόν λέει ότι «Ότι εσύ Κύριε κατά μόνα επελπίδει με διότι εσύ Κύριε κατά μόνα, αν και είμαι μόνος ή όταν είμαι μόνος μόνος, μονότατος, τελείως μόνος εσύ λοιπόν έδωσε σε μένα μου έδωσε σε μένα την σκέπη σου την, την, την προστασία σου με την ελπίδα, κατά μόνας επελπίδη κατώ Όταν ο άνθρωπος, δηλαδή, έχει ελπίδα εις την παρουσία του Θεού, εις την σχέση του με τον Θεό και αυτός ο άνθρωπος είναι μόνος. Εδώ ήθελα να σταθώ λίγο, να μιλήσουμε για ένα μεγάλο θέμα το οποίο βλέπετε σήμερα, ε, έτσι απασχολεί. Σήμερα μπορεί να πει ότι είναι μια εποχή που ζούμε πάρα πολλοί άνθρωποι μαζί. Έχουμε και πολυκατοικίε που ζούμε σαν τι αρδέλε ο ένα πάνω στον άλλο. Ε, και μάλιστα σε πιο μεγάλε πόλει, ε, πάνε να βγει να περπατήσει το πεζοδρόμιο και είναι αδύνατο να μην σκοντάψει σε άλλου ανθρώπου. Τόσοι πολλοί άνθρωποι τρέχουν πάνω κάτω που δεν μπορεί να περπατήσει και να με σπροχτεί με τον άλλο ή να σου γκίξει ο άλλο. Είναι πλήθο κόσμου σήμερα στι πόλει τη μεγάλη που κατοικούμε συνήθω. Έχω, και έχουμε μεγάλη ευκολία στο να επικοινωνούμε. Με ένα τηλέφωνο μιλάς, τώρα μιλάς και με το φεγγάρι να μα θέλει ακόμα. Σε όλον τον κόσμο μιλάς, στέλνεις ξέρω εγώ φαξ, ε, στέλνεις ε, μηνύματα με το τηλέφωνο, με το υπολογιστή, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κυκλοφορούν μέρα με την ημέρα. Και είναι εκπληκτικά δηλαδή, πούμε, με πόση μέχρι ακόμα και η αναπνοή μας και η αναπνοή μας μπορεί να ακούγεται, ας πούμε, στην Αυστραλία. Και είναι άξιον απορίας και θαυμαζούν. Πώς μεταφέρονται, δεν μπερδεύονται στον αέρα οι φωνέ μας, πώς μεταφέρονται από, από τον έναν τόπο στον άλλο. Είναι και αυτά τα θαυμάσια του Θεού, τα οποία τα έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, να τα ανακαλύπτει ο άνθρωπος και να θαυμάζει το μεγαλείο του Θεού. Πώς, πώς ο Θεό έκαμε τη φύση τόσο πλούσιαν έρευναν. Και τόσο ας πούμε πλούσια σε ανακαλύψεις, ώστε δι' αυτόν όλο να εμπνείται και να δοξάζετε και να ευχαριστείτε ο άνθρωπος το όνομα του Θεού. Τέλος πάντων σήμερα η επικοινωνία είναι εύκολη και κανονικά δεν έπρεπε να υπάρχει το πρόβλημα της μονώσεως, της μοναξιάς. Να μην αισθανόμαστε μοναξιά. Ή ακόμα ακούμε ότι οι άνθρωποι φοβούνται τη μοναξιά, δεν μπορεί να είναι μόνος του. Το θεωρεί κακό πράγμα αυτό να είναι μόνος του να είναι ολομόναχος. Βέβαια, είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Γι' αυτό το ίδιο στο ο είναι τον άνθρωπο μόνο επί της γης. Δεν είναι καλό πράγμα να είναι ο άνθρωπος μόνος του πάνω στη γη. Ποιος είναι ο μόνος και ποια είναι αυτή η καταμόνας κατόκηση του προφήτου Δαβίδ που τον εγέμιζε με την ελπίδα και την παρουσία του Θεού. Και αυτή η μόνοση την οποία οι πατέρες εκκλησίας επαιδίωκαν και μακάριζαν και τη θεωρούσαν αυτή τη μόνωση ως τόπο τελειώσεως ο άνθρωπος λέει ετελειώθη τελειώθη εν όπως έλεγε ένας αβάστη της ερήμου Άγιος Βαρσανούφιος ε, ο άνθρωπος είναι μόνος όχι όταν δεν έχει παρέα ή όταν δεν έχει άλλους ανθρώπους γύρω του απόδειξη ότι έχουμε πολλούς φίλους έχουμε Πάρα πολλούς ανθρώπους που είμαστε καθημερινά μαζί τους. Ακόμα μπορεί να είμαστε και οικογενειάρχες, να έχουμε σύζυγο, παιδιά, συγγενείς. Να είμαστε πολλοί μέσα στο σπίτι, αλλά να αισθανόμαστε μόνοι μας. Μια μοναξιά να, να, να δέρνει την ψυχή μας. Μια μόνος η οποία πνίγει, μας πνίγει πολλές φορές. Πνίγει την ψυχή του ανθρώπου. Που σημαίνει ότι δεν είναι η παρουσία άλλων ανθρώπων η λύση της μόνος δεν είναι παρουσία άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό είναι λάθο όταν αισθανόμαστε αυτήν την μοναξία να ψάχνουμε να βρούμε λύση αναμειγνιόμενοι με πλήθο ανθρώπων. Ακούει κανεί κανένα φορά, α πούμε, μια τάση των ανθρώπων μόλι αισθανθούν κάτι αμέσω να φεύγουν, να πηγαίνουν, ξέρω σε κέντρα να διασκεδάζουν. Να βγαίνουν, πάμε έξω, να δούμε κόσμο. Λέμε έτσι. Να περπατήσουμε μέσα στον κόσμο. Ή παλιότερα, δεν ξέρω αν τώρα να το κάνω. Και πούμε, οι άνθρωποι στι περάντε να δουν κίνηση. Να... Πάνω και κάτω τα αυτοκίνητα. Τώρα ίσω να κουράστηκαν κιόλα. Παλαιότερα ήταν μεγάλη υπόθεση να έχει ένα σπίτι σε κύριο δρόμο που να... όλη η μέρα να σα βούρα τα αυτοκίνητα να ανεβοκατεβαίνουν. Ήταν... ήταν προνομιακό εκείνο το σπίτι το οποίο είχε κίνηση. Ήταν ωραίο σπίτι δηλαδή. Έβλεπε όλη την κίνηση. Όλη την... Θυμάμαι κάποιον που πήγε κιόλα ένα σπίτι πάνω στα φόρτια τη Για να κάθεται να βλέπει τα βλέπει όλη και όλη την κίνηση μήπως και συχάσει καμιά φορά και σταθεί μόνος του λοιπόν έτσι να, να υπάρχει αυτή η αίσθηση να βλέπει άλλους ανθρώπους να, να είναι μαζί με άλλους ανθρώπους καλό βέβαια και αυτό είναι η κοινωνικότητα του ανθρώπου αλλά δεν άπτεται της ψυχής αυτό το πράγμα δεν άπτεται της ψυχής του ανθρώπου και βλέπουμε ότι πολλές φορές Παρόλη την παρουσία άλλων ανθρώπων, υπάρχει μόνοση. Και το δυστύχημα είναι να το βλέπει κανεί αυτό το πράγμα μέσα στι οικογένειε. Να βλέπει, α πούμε, τη μητέρα ή τον πατέρα ή ξέρω εγώ τα παιδιά να ζουν με του άλλου ανθρώπου πίνη του και να είναι και πολλοί, καμιά φορά να μένουν και στο ίδιο δωμάτιο που δεν έχουν δικό του τόπο και όμω να είναι μόνοι του. Είναι τραγωδία, είναι δύσκολο. Γιατί άρα άραγε για αυτό το πράγμα και τι συμβαίνει, Συμβα... Σημαίνει ότι. Η ψυχή του ανθρώπου είναι αυτή που αισθάνεται τη μόνωση ή την κοινωνικότητα. Και πρέπει ο άνθρωπος να κοιτάξει, να λύσει το πρόβλημα μέσα στην ψυχή του. Ξέρομαι ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος από τον θεόν Και η ψυχή μας έχει αυτή την έθεση προς τον θεόν. Η ψυχή αναπάβεται. Αναπάβεται, αισθάνεται ε, ασφάλεια, ειρήνη, πληρότητα όταν έχει σχέση με τον Θεό, όταν δεν έχει σχέση με τον Θεό, πάντα κάτι της λείπει. Πάντοτε κάτι τη λείπει. Όλα την κουράζουν την ψυχή μα. Δηλαδή, εάν γεμίζουμε, αν πούμε τι θέλει η ψυχή μα, θέλει χρήματα, δώ τη. Θέλει κόσμο, δώ του κόσμο. Θέλει ταξίδια, ταξίδια, ό,τι θέλει να πάρει, και πάλι δεν γεμίζει. Απόδειξη ότι όσοι άνθρωποι έχουν αυτή την δυνατότητα, να έχουν τα πάντα στη ζωή του. Όσα χρήματα θέλουν και δεκαπλάσια ακόμα. Και όσων κόσμο έχουν και πολύ περισσότερο. Και να έχουν τα πάντα. Ό,τι επιθυμεί η ψυχή τους, ας το πούμε, να το έχουν, πάλι δεν καλύπτονται. Είναι σύνηθες το φαινόμενο, τα ακούτε κι εσείς, πιστεύω, τα ακούμε κάθε μέρα άνθρωποι πλούσιοι, επιτυχημένοι, να σαν δυστυχία μέσα τους. Δυστυχία, να, να, να λέει δεν εγονόημα ζωή. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν. Και λέω, παιδί, με, με έχει εκατομμύρια, ό,τι θέλει έχει ας πούμε. Όπου θέλει βρίσκεται, ό,τι θέλει έχει, ό,τι θέλει κάμνη. Τι λείπει σε αυτόν τον άνθρωπο. Παιδιά θέλει γυναίκα, θέλει άντρα, θέλει ξέρω, σπίτια, θέλει. Όλη, στα πέρα τη οικουμένη μπορεί να αγοράσει εξοχικά και τα πάντα. Θέλει χιόνια να πηγαίνει στα χιόνια, ξέρω εγώ. Θέλει ας πούμε, να κάνει κυνήγι, ας πούμε, να πηγαίνει, όπου, όπου, όπου έρθει μέσα στο νου του ανθρώπου να μπορεί να πηγαίνει. Αλλά βλέπετε ότι δεν πληρούνται η ψυχή μα με αυτά τα πράγματα. Αντίθετα βλέπουμε. Άλλους ανθρώπους, οποίος, ε, οι οποίοι έχουν μια μεγάλη έτσι, πληρότητα μέσα τους. Τόση το πληρότητα που και ένα καρφί στον τοίχο τους φαίνεται περιττό. Ο Γεωργός μια σπόντα πάνω στον τοίχο να βάλει, του φαίνεται φασαρία, Του πήρε, να ξέρω, ένα, έναν πρίκι να ψήνει το τσάιν του, λέει, μου φέρεις μπρίκι θα θέλω και μια σπόντα το κρεμάσω. Πάζω τον πρίξι, το θέλω. Μετά λέει θα θέλω σπόντα στον τοίχο, θα θέλω σφυρί να, να, να τον καρφώσω τη σπόντα και θα θέλω το πλένω και το πρίξι να τον κρεμάσω κάθε μέρα. Άστον αλήπη, δεν μου χρειάζεται. Δηλαδή του φαινόταν περίπτω. Τίποτε. Πολυτέλεια σου λέει. Πολυτέλεια. Ένα μοναχό την φορά έπαιχε έναν κακάο και πήγε να το ξεμολογηθεί γιατί λέει Μα κάνει εμεί οι μαχηπίνο με κακάο. <laughs> το θεωρούσε α πούμε τόσο μεγάλη πολυτέλεια πούμε. μεγάλη πολυτέλεια ήταν το πράγμα δεν, δεν είναι σωστό πούμε. Του περί, πε, ήταν περιττό γι' αυτό γιατί, γιατί ήταν συνηθισμένο του ήταν αρκετό και το απλό το λίγο το οποίο είχε κάθε μέρα στη ζωή του βλέπει κανεί, δηλαδή ανθρώπους μόνους τους μέσα στην έρημο μέσα σε δάση εγκαταλελειμμένους να μην έχουν που την κεφαλή κλίνε, να μην έχουν να φάνε να μην έχουν να πιούν, να μην έχουν τίποτα στη ζωή τους και όμως είναι πλήρης και βλέπεις άλλους να τα έχουν όλα και όμως είναι άδειοι τι συμβαίνει, ποιο είναι το, το, το πρόβλημα το πρόβλημα ακριβώς είναι ο Θεός αυτό είναι η λύση του προβλήματος της υπάρξεώς μας όταν ο άνθρωπος αποκτήσει μέσα του την εμπειρία του Θεού τότε αμέσως πληρούται ο άνθρωπος αυτός γίνεται πλήρης και δεν έχει ανάγκες οι ανάγκες που έχει, ξέρω εγώ, οι καθημερινές, τις, δια, τις μεταχειρίζεται αλλά όχι με την ψυχή του, μη μεριμνάτε την ψυχή ημών, δεν μπαίνουμε στην ψυχή του να τον εκατέβουν αυτά τα πράγματα. Κάμνει τις δουλειέ του, εκπληρώνει τις ανάγκες του με μια ειρήνη, δεν τρώγεται μέσα του, δεν, δεν αλέθεται η καρδιά του από αυτά τα πράγματα. Έχει πληρότητα. Δεν εσάνεται την ανάγκη ούτε να πίνει, ούτε να καπνίζει ούτε να τρώει, ούτε να σκεδάζει ούτε να, να μαζεύει λεφτά ούτε τίποτα. Και οτιδήποτε κάνει το κάνει άνετα ελεύθερα. Ως κύριος των πραγμάτων και όχι ως δούλος των καταστάσεων. Και έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος όταν έχει αυτή την πληρότητα μέσα του τότε έχει μια κατάσταση ειρήνης. Τότε Μπορεί όχι μόνο να ζήσει μόνος, αλλά χαίρεται όταν είναι μόνος. Τότε φτάνει σε ένα βαθύτατο έτσι υπαρξιακό μυστήριο που ο άνθρωπος εφραίνεται με την παρουσία του Θεού. Και είναι γεγονός ότι όταν δεν έχουμε ανθρώπινη παρουσία, έχουμε θεία παρουσία. Και όπως έλεγε του γέροντας, όταν δεν έχουμε ανθρώπινη παρηγορία, έχουμε θεία παρηγορία. Και όταν έχουμε ανθρώπινη αδικία, έχουμε τη θεία δικαιοσύνη. Δηλαδή, οι άνθρωποι του Θεού, οι Άγιοι, οι οποίοι δούσαν τόσο έντονα τον Θεών, αρνούνταν ακόμα και την ελαχίστη, σχετική, την ευγενή τρόπον την παρουσία ανθρωπίνων πραγμάτων, ώστε να έχουν απόλυτα σχέση με τον Θεό. Ήταν τόσο πλούσια αυτή η παρουσία του Θεού, που οτιδήποτε άλλο ανθρώπινο ήταν φτωχό μπροστά σε αυτό. Και χαίρονταν πραγματικά όταν ήταν εγκαταλελειμμένοι, όταν ήταν φτωχοί, όταν ήταν περιφρονημένοι, όταν ήταν αδικημένοι. Χαίρονταν όταν απέθνισκαν ή όταν τους σκότωναν και τι ζούσαν, το μεγαλείο της παρουσίας του Θεού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν καθημερινά ε, αδικούμαστε και ταλαιπωρούμαστε και παραπονιόμαστε για αυτά τα πράγματα... Δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτή η δύσκολη ώρα είναι μεγάλη ώρα για μας. Είναι μια ώρα η οποία είναι ώρα κρίσεως για μας. Θυμάστε ο Κύριος όταν ήταν πρώτου πάθους είπε νυν κρίση του κόσμου στην. Λοιπόν έρχεται ο του κόσμου άρχον και ενεμίε βρίσκει ουδέν. Έρχεται δηλαδή ο διάβολος εναντίον μου αλλά δεν βρίσκει τίποτα για να με πιάσει. Δεν έχει τίποτα ο Χριστός. Ήταν τελείω. Απαθής και αναμάρτητος. Αλλά ήταν κρίση εκείνη η ώρα, γιατί τρόποντινά ο Κύριος εστέκετο εις στη θέση του. εάν υποχωρούσε, που δεν μπορούσε να γίνει, αλλά τέλος πάντων ας πούμε μια υπόθεση. Αν υποχωρούσε ή αν έκαμε κάτι το ανθρώπινο, το δεν θα έσωσε τον κόσμο. Αυτό που είπαμε πολλές φορές ότι καμιά φορά η σωτηρία μας και η ζωή μας είναι ένα ναι και ένα όχι. Είναι εκείνη η ώρα, η κρίσιμη, η κρίσιμη ώρα που θα πει το ναι ή θα πει το όχι. Αυτή η ώρα που ερχόταν στους μάρτυρες και τους ερωτούσαν είσαι χριστιανός, ναι ή όχι. Αν έλεγε ναι, είμαι χριστιανός σημαίνει γι' αυτόν καταστροφή. Θάνατος, μαρτύρια, καταστροφή της οικογένειας του της γυναίκας του, των παιδιών του, των γονιών του, τα το πάντα. Καταστροφή. Αλλά αιώνια σχέση με τον Θεό. Αν έλεγε ναι, όχι, έλε Επίγια ζωή και δόξα και τα λοιπά που τους έδωσαν και πράγματα αλλά σήμερα και χωρισμός από τον Θεό. Έρχεται στη ζωή μας τον κάθε ένα μας έρχεται ώρα που είναι δηλαδή αυτόν τον ναι και το όχι θυμάσαι στον Χριστό όταν το, το, το, το, του φόρασαν την κόκκινη τη χλαμίδα και του έδωσαν και τα μάτια και τον ενέπαιζαν και ξέρετε τι, το είπα στη Λευκοσία. Αν το πούμε για του Λεμεσανού, γιατί είναι ε, εδώ στη Λευκοσία, πιο διαδεδομένο φαίνεται. Δεν ξέρω αν το, αν το παίζουν οι μικροί αυτό το, το παιχνίδι. Εκεί που λέτε ο Ευαγγέλιο, ότι του έδεσαν τα μάτια και ενέπαιζαν αυτό, και έδιναν αυτό ραπίσματα, και έλεγαν αυτόν προφύτευσον οι Χριστέ χρηστέ τι εστεινοπέσασε. Πε μα, Χριστέ, ποιο έδερε. Τι είναι αυτό, αυτό το κάνουν και σήμερα. Ο Ζήζηρο, ναι αυτό είναι το παιχνίδι που παίζουν τα μωρά πιο μεγάλη στα χωριάς που τα παίζαν παλιά κάποιος έκλαινε τα μάτια του και πείζει του έδινε μια από πάνω και παίζει μας ποιος έδιρε έτσι ο ζίζυρος λοιπόν αυτό του έκαμαν του Χριστού τον ένέπεζαν το καμπλάνε οι στρατιώτες του δίσαν τα μάτια και τον εκολάφηζαν του έδιναν ραπίσματα δυνατά όχι χαϊδευτικά όπω κάνουμε τώρα ισχυρά ραπίσματα κατά πρόσωπο και του είλα αφ αφού εσύ Χριστέ είσαι προφήτης πες μας ποιος σε εκτύπησε ή πήγαν και γονάτιζαν μπροστά του και του λένε ο βασιλεύς των Ιουδαίων χαίρε είσαι ο Βασιλιά των Ιουδαίων εσύ δεν είπες είσαι βασιλιάς τώρα λοιπόν σε προσκυνούμε σαν βασιλιά του έφτιναν, του φόρεσαν τον ακάθυνο στέφανο το έκαναν όλα εκείνα και του έδωσαν λέει και ένα σκύπτρο στο χέρι ένα, έναν καλάμι το οποίο ένα μεγάλο μέρο σώζεται στο Άγιο Νόρο στη Μονίβα του Παιδίου το καλάμι αυτό που έδωσε στον Χριστό λοιπόν αυτός ο κάλαμος και λέει και είναι αντροπάριο και έδωκαν ραπείσματα και τα λοιπά εις τα μου λέει ο Χριστός έδωσαν κάλαμον ώστε να τους συντρίψω σαν η ραμαίος ήθελε όμως δεν το έκαμε. ήταν μια κίνηση απλή ο Χριστός μπορούσε να τους διαλύσει όλους άρδι. ήταν το πιο εύκολο πράγμα Αφού ήταν Θεός. Το πιο εύκολο πράγμα για Αυτόν ήταν με ένα αφήσιμα να τους εξαφανίσει όλους. Όχι μόνον εκείνους, των ουρανό και, και τα σύμπαντα όλον τον κόσμο, Αλλά αυτό δεν έκαμε απολύτως τίποτα. Τίποτα. Έμεινε εκεί, παρέδωκεν τον εαυτόν του εκουσίω σε όλα αυτά τα πράγματα και απλώς παρακολουθούσε όλη αυτήν τη, αυτή τη σκηνή με κέντρο ως όταν πούμε ω τραγικό θύμα των ίδιων των εαυτών του για να δείξει ακριβώς ότι έτσι, έτσι είναι τελειώτη και ο Θεός αφήνει και τους Αγίους Ανθρώπους ακόμα και όλους μας σε ώρες τεύκες που σου λέω ότι αν θέλεις μπορείς να κάνεις αυτό αλλά αν το κάνεις αυτό θες άνθρωπο. άνθρωπος. κάνει αν το άλλο το δύσκολο, το επίπονο το το σκληρόν, το, το, το άδικο για τον εαυτό σου, τότε θα είσαι Άγιος. Θυμάστε ένα δίλημα τέτοιο στο Μέγαν Αντώνιο. Έστειλε γράμμα ο Κωνσταντίνος, ο βασιλεύς, ο Μέγας, στο Μέγαν Αντώνιο και ότι είπε «Κοίταξε, άκουσα για σέναν, για την φήμη σου και σε παρακαλώ να έρθεις στα να σε γνωρίσω». Μεγάλη υπόθεση ο Βασιλιά να καλέσει έναν ασκητή να πάμε του μιλήσει. Εμά, αν μας έλεγε σήμερα, με τα χαράς, να τρέξουμε κατευθείαν. Μα έλεγε ο Βασιλιά, μα κάλεσε ο ίδιος προσωπικά, μα έστειλε γράμμα. Να πάμε, ξέρω εγώ, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο πρόεδρο τη Αμερική, να πούμε, να πάμε να μα φιλοξενήσει σπίτι στον Λευκό Νίκο, που είναι κατάμαυρο. που τα εγκλήματα που κάνουν. ο κατάμαυρο οίκο, λοιπόν, ε, να μα φιλοξενήσει εκεί, α πούμε, μέσα σε τον χώρο, με, με όλε τι ανέσει. Μεγάλη τιμή. Αλλά ακόμα μπορούσε να πει κανεί και κάτι άλλο. Ήταν μια ευκαιρία να μιλήσει στον βασιλιά για τον Χριστό, για την Εκκλησία. Να ωφελούσε την Εκκλησία. Θα μπορούσε να πει τον βασιλιά να στηρίξει την Εκκλησία, να στηρίξει τα μοναστήρια, να στηρίξει τους επισκόπους, να υπερασπιστεί την Εκκλησία. Δηλαδή να έχει πνευματική λοφέλεια, επειδή ήταν Μέγας Αντώνιος. Και ο Θεός δεν τον επιληροφόρουσε τον Μέγαν και για να πάω ή να μην πάω, να πάω ή να μην πάω. Δεν ήξερε τι να κάνει. Και βέβαια, ο λόγο που θα ήθελε να πάει θα ήταν για να βοηθήσει τον Βασιλιά και να βοηθήσει την Εκκλησία. Εύλογε αιτίε, δικαιολογημένε, άγιες Έτσι να πάμε να βοηθήσουμε. Να ακούσει ο Βασιλιά τον λόγο μα, τον λόγο του Θεού, όχι τον δικό μα. Ο άλλο ο λογισμό του έλεγε: Μα πού να πάω τώρα, τόσα χρόνια στην Ερήμον να πάω, τι να κάνει. Ερώτησε τον Αβά Παύλον, τον Απλούν, ένα γεροντάκι που πήγε 69 χρονών, όπως ήταν, να γίνει ασκητής μοναχός, και τέλο πάντως συνέβη κάτι με στην οικογένειά του. Απλούς, πολύ απλός. Αυτός έδιωχνε τα δαιμόνια, με το να τους χτυπά πάνω με την πετσέτα, με, τη, με το ρούχο του. Του λέει, τι να κάνω Αβά, παπία, Αβά, να πάω, ή να μην, να πάω στον και να μην πάω. Και επειδή ταπεινώθηκε, ο Θεός... Επληροφόρησε τον Αβαπάβλο και του είπε Εάν πάει, θα είσαι Αντώνιος. Εάν αν δεν πάεις, θα είσαι Αββάς Αντώνιος». Για να του δείξει ότι εάν πάει, θα είναι κάτι το ανθρώπινο. Ε, πήγες. Ανθρώπινο. Ετέλεσες το ανθρώπινο. Εάν αν δεν πάεις όμως, θα τελέσεις το τέλειο. Θα είσαι Αββάς Αντώνιος». Αυτό βέβαια έτσι ήταν το θέλημα του Θεού σε εκείνη την περίπτωση. Άλλε φορέ γιατί ο Θεός τους πληροφορούσε να πάνε θέλω να πω ότι στον κάθε άνθρωπο υπάρχουν κρίσεις κρίσιμες ώρες κρίσεις στη ζωή του τέτοιες που στέκεται μπορεί να πει κανεί πάνω στην άκρη να πούμε ή του κρεμού ή της αποτυχίας της πλήρους ή της επιτυχίας της πλήρους που ήταν αυτό το οποίο ήταν και ο Χριστός δηλαδή άνοιξε το στόμα σου και πες μια κουβέντα, το πιο ευκολό πράγμα μια κουβέντα, ή μια γροθιά το άλλο να μάθει ότι και εσύ μπορεί να τον, τον χτυπήσει άμα θέλει, ότι δεν μπορεί να χτυπά μόνο εκείνος δώσ' του μια να μάθει δείξε του και εσύ ότι έχεις δύναμη έτσι έρχεται ο λογισμός και σου λέει γιατί ας πούμε είσαι το κορόιδον εσύ είσαι θύμα πες και εσύ το δικό σου αλλά από την άλλη έρχεται ο σου του και λέει τι, τι, τι διδάσκει όμως το Ευαγγέλιο τι διδάσκει τελειότης τι θα κάνουμε λοιπόν και λες ναι ή όχι και αυτόν το ναι και το όχι είναι που χαράζει όλη τη ζωή μας μερικές φορές. Εκείνοι λοιπόν τις ώρες ο άνθρωπος κρίνεται. Και είναι ώρες δυνατές. Είναι ώρες, υπαρξιακές ώρες εκείνες. Είναι πολύ ισχυρές ώρες της ζωής του κάθε ανθρώπου. Και ξέρετε αυτόν μπορεί να συμβεί σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας, μέσα στην οικογένεια. Πόσε φορέ γίνεται μια κρίση μέσα στο γάμο. Και έρχεται η ώρα και λέει να φύγω να την αφήσω την γυναίκα μου. Αφού έκαμε αυτό το πράγμα ή ξέρω εγώ τέλος πάντων άρχεται βήτα και να κάνω οτιδήποτε τέλο πάντων να διαλύσω, να κάνω, να φτιάξω και η λογική αντιστέκεται σου λέει δίκαιο να προχωρήσεις και αν δεν προχωρήσεις θα είσαι ξέρω εγώ το κορόιδο αλλά έρχεται άλλα επιχειρήματα το τέλειο, αυτό που είναι κατά μίμηση του Χριστού και λέει δεν πειράζει για το μεγαλύτερον καλό ας γίνω εγώ θύμα, ας θυσιαστώ εγώ. Και μετά, ενώ νομίζει κανείς ότι όλα χάνονται, ότι όλα διαλύονται, ότι όλα κτηνάχτηκαν στον αέρα, ο Θεός επιτελεί το δικό του έργο. Αυτή είναι η πορεία των Αγίων. Έγιναν πιστοί άχρη θανάτου, μέχρι να αποθάνουν ήδη, τελείω να αποθάνουν. Και τότε έλαβαν τον στέφανο τη ζωής και όταν ο άνθρωπος έχει αυτή την εμπειρία, τότε αυτή η μόνωση που λέγαμε προηγουμένως, αυτή η υπαρξιακή κατάσταση της μονώσεως, τότε γίνεται ώρα μεγάλης ευλογίας. Τότε πραγματικά εμφανίζει ο Θεός τον εαυτόν του στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος πλέον χαίρεται μέσα στη μόνωση, εντριφάνει τη μόνοση. Όπω εντρυφά στην πτωχία, στην νηστεία, στην αγρυπνία, στον κόπον και τα θεωρεί όλα αυτά τα πράγματα πλούτων. Θεωρεί πλούτων τη φτώχεια. Θεωρεί ξεκούραση των κόπων. Θεωρεί ύπνων την αγρυπνία. Θεωρεί, ξέρω την νηστεία. Θεωρεί λοιπόν ζωή των θάνατο. Θεωρεί την απομόνωση κοινωνία. Γιατί είναι όντω κοινωνία. Είναι παρόν ο Θεό. Όταν ο Θεό είναι παρόν, Τότε μέσα στην ψυχή του ανθρώπου όλα είναι πλήρη, η καρδιά μας, η ύπαρξή μας, η ψυχή μας, το σώμα μας όλα είναι γεμάτα από την παρουσία του Θεού και πλέον δεν έχουμε ανάγκες, τέθκες να τρέχουμε δεξιά-αριστερά, να καλύπτουμε τα κενά μας με χίλια-δυο πράγματα που καμιά φορά είναι και γελία, απορούμε και εμεί. τρέχουμε στα καταστήματα και αγοράζουμε πράγματα που δεν μας χρησιμεύουν, που δεν τα θέλουμε. Και μετά πάμε σπίτι και τσακωνόμαστε με τον εαυτό μα. Τι τα αγόρασα αυτά τα παπούτσια, Αφού έχω άλλα 50 ζευγάρια σπίτι. 50, 60, 70, 80 ζευγάρια παπούτσια. Πρέπει να πω, θα τα λιώσει, παιδί μου, αυτά όλα. Είναι δυνατόν και μια κατάπαυστη μανία να αγοράζει, να αγοράζει, να αγοράζει. Να είναι σαν να έχει ένα, ένα λάκκο, άδειο και ρίχνει μέσα πράγματα ανήκει στην παρουσία του Θεού ό,τι και να ρίξεις μέσα δεν πρόκειται ποτέ να γεμίσει όλα θα χαθούν, θα διαλυθούν για αυτόν τον πράγμα για αυτόν τον λόγο πρέπει ο άνθρωπος να πάψει να ματαιοπονεί να καταλάβει ότι σύνερθε δεν είναι αυτόν που σου λείπει δεν είναι οι παρέες, τα πράγματα οι ειδονές, ο κόσμος τα λεφτά δεν είναι αυτά που σου λείπουν άλλο είναι που σου λείπει σου λείπει ο Θεός όταν το καταλάβει αυτό, τότε θα πάψει να κουράζεσαι. Τότε θα αρκεστεί σε αυτά που έχει. Θα ευλογηθούν όλα όσα είναι γύρω σου. Αλλά μην επιστρέψει αυτό το πράγμα. Δούλεψε σε αυτόν τον στοιχείο τη ύπαρξή σου και τότε θα καταλάβει τι γίνεται. Γι' αυτό και οι πατέρε θεωρούσαν τα περιττά πράγματα ω αμαρτία. Για ποιο λόγο. Γιατί σου λέω ότι κοίταξε, μα για να έχει αυτή την ακατάπαυστη μανία, σημαίνει δεν εγεύτηκε την παρουσία του Θεού. Δεν εγευτικες και προσπαθείς να γεμίσεις το κενό της ψυχής σου με χίλια δυο άλλα πράγματα. Ενώ όταν είσαι γεμάτος δεν εσάνεσαι ότι έχει ανάγκη. Τι ανάγκη, ρωτούσαν τους, τους αγίους ανθρώπους έχετε καμιά ανάγκη λέγανε όχι. Μα τίποτα να σας κάνουμε κάτι, δεν έχουμε τίποτα. Μα ένα δώρο, μα δεν έχουμε ανάγκη από δώρο και δεν είχαν τίποτα σπίτι του. Μέχρι και η φιλόσοφη ακόμα, θυμάσαι και τον φιλόσοφο των Διογέννη που πήγαινε ο Αλέξανδρος, του λέει, να σου χαρίσω τίποτα. Ε, τι να μου χαρίσεις, φίλοι, να μην μου κόβει τη σκιά του ήλιου. Τα άλλα όλα ε, ε, δεν μου χρειάζονται. Βέβαια. Ακόμα δηλαδή να πει κανεί και μέσα στην φιλοσοφία, την έξοθε, την εκτό του Ευαγγελίου, ο άνθρωπος αποκτά μια πούμε, αυτάρκεια όταν φιλοσοφήσει και καταλάβει και με τον απλή λογική ακόμα τη ζωή Του και την ύπαρξη Του σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, εδώ ο προφήτης Δαβίδ ομολογεί αυτήν την παρουσία του Θεού κατά μόνας, εκεί που είσαι μόνος. Βέβαια, εντάξει, εμείς είμαστε μέσα στον κόσμο, έχουμε οικογένεια, παιδιά, ανθρώπους. Πού είναι λοιπόν για μας το κατά μόνας? Πρώτα, να φροντίζομαι έτσι στη ζωή μα να δίνομαι και λίγο χρόνο στον εαυτό μας. Κάποιο χρόνο, αν μπορούμε, ώστε ο εαυτός μας να μείνει και λίγο μόνος του. Όταν μείνει μόνος ο εαυτός μας, τότε λειτουργεί κατά έναν άλλον τρόπο. Και όταν μείνει μόνος, όχι να μείνει μόνο για μια κατάθλιψη, αλλά να δώσουμε εργασία πνευματική στον εαυτό μας. Να αγαπήσουμε λίγο αυτήν την ησυχία, ώστε να δώσουμε χρόνο εις προσευχή. Στην στην Εκκλησία είναι μια ευκαιρία ήρθε στην εκκλησία στην λειτουργία κάτσε σε έναν τόπο και μείνε μόνος σου μέσα στην κοινωνία αν προσευχή με τους άλλους αδερφούς σου με όλους μαζί αλλά μόνος ενώπιον του Θεού προσευχόμενος λέει έναν, ένας λόγος των πατέρων ότι εάν δεν είπε ο άνθρωπος στην καρδία αυτού ότι εγώ και ο Θεός σα μεν μόνη ούχιαξη ανάπαυση Εάν δεν πει ο άνθρωπος, λέει στην Καρατιά, ότι σε αυτόν τον κόσμο είμαι εγώ και ο Θεός μόνο και κανένας άλλος, δεν πρόκειται να αναπαυτεί αυτούς ο άνθρωπο. Δηλαδή να καλλιεργήσει μέσα στην ψυχή του αυτήν τη ζώσαν σχέση εμού και του Θεού, αυτήν τη μεγάλη σχέση, όχι να περιφρονήσει τους άλλους, αλλά να, να αισθάνεται ότι στη σχέση του με τον Θεό δεν χωράει τίποτα, δεν είναι δυνατόν να χωρέσει τίποτα. Ούτε πατέρα ούτε μητέρα, ούτε αδελφή, ούτε αδελφό, ούτε τέκνα, ούτε γυναίκα, ούτε άνδρα ούτε σπίτια, ούτε τίποτα απολύτως. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός, ότι όποιος έρθει θέλει να έρθει κοντά μου, το τα πάντα έτη και την εαυτού ψυχή, να αρνηθεί ακόμα και τον εαυτόν του, την ύπαρξή του, ώστε να υπερβεί τον εαυτόν του σε μια κίνηση αγαπητική ενώσεως μαζί με τον Θεόν. Να γίνει αυτή η ένωση Θεού και ανθρώπου ώστε ο άνθρωπος να μην έχει τίποτα που να το χωρίζει από τον Θεό. Καμία σχέση απολύτως. Και κάτι άλλο. Ο Θεός μας έδωσε τη δυνατότητα έστω και αν είμαστε μέσα σε πλήθος ανθρώπων λόγω της θέσεώ μας και των υποχρεώσεών μας να έχουμε τη δυνατότητα να εισεχόμαστε εντός μας μέσα στην καρδία μας. Και λέει ο Χριστός ότι Ίσέρθε στο ταμείο σου και κλείσατε την θύρα σου πρόσεξε τον πατρίσου το εντοκρυπτό Τι σημαίνει να πάμε να κλειδωθούμε στο δωμάτιο με τις κλειδιά για να προσευχηθούμε Δεν είναι μόνο αυτό Αυτό αν μπορεί να γίνει καλό βοηθά. Αν δεν μπορεί να γίνει όμως Δεν έχει σχέση Σημαίνει μπες μέσα στην καρδιά σου Ίσέρθε μέσα στο ταμείο της καρδίας σου Εκεί που είσαι μόνος σου Και εκεί να προσευχηθείς στον πατέρα σου τον οράνιο, που την καρδιά σου <coughs> και έστω και έναν λόγο να πει ο άνθρωπος εκ καρδίας προς τον Θεό ο Θεός ακούει τον άνθρωπο και μέσα στην καρδία συντελείται αυτό το μυστήριο του γάμου του ανθρώπου με τον Θεό λέει ένας ωραίο λόγος στη ε, λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου ή στην αναφορά εκεί μετά τον καθαγιασμό τον τιμιοδόρο λέει να μεταλάβουμε τον αγίον δώρο του σώματος και αίματος του Χριστού ή να λέει μετασχόντας αυτόν αξίως σχόμεν τον Χριστόν κατοικούντα εν τες ημών να αποκτήσουμε τον Χριστόν κάτοικον να κατοικούμε στην καρδία μας και όταν γίνει αυτό το πράγμα η καρδιά μας γίνεται όπω λένε οι πατέρες νυφικός θάλαμο. γίνεται όπως το υπνοδωμάτιο των νεωνήφων όπου εκεί ολοκληρώνουν τη σχέση τους και την αγάπη τους οι άνθρωποι το ίδιο πράγμα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, ολοκληρώνεται οι σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό ο Θεός και ο άνθρωπος γίνεται ένα, μέσα σε μια κοινωνία απόλυτης αγάπης αλλά αυτό συντελείται μέσα στο ταμείο του ανθρώπου μέσα στην καρδία του ανθρώπου τότε ο Χριστός γίνεται πραγματικά νηφίο των ψυχών μας, ο άνθρωπος ενώνεται μαζί με τον Θεό, γίνεται ένα μαζί με τη χάρη του Θεού. Ο Θεός για αυτόν πλέον δεν είναι οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι ο νηφίος της ψυχής του. Είναι Αυτός τον οποίον αγαπάει είναι το άκρο σεφετόν, η, η μεγίστη αγάπη, το μεγαλύτερο πώς να πούμε, η μεγαλύτερη εμπειρία που μπορούσε να ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Και όλοι μας έχουμε αυτόν το ταμείο, το ιδιαίτερον, Αυτόν τον χώρο, στον οποίο δεν μπορεί κανείς να πει ποτέ, είναι ο χώρος του Θεού. Είναι η βαθία καρδία την οποία περιγράφει η γραφή και οι Πατέρες και μέσα σε αυτήν τη βαθία καρδία δεν μπορεί να μπει τίποτα απολύτως. Μόνον ο Θεός μπορεί να μπει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και εκεί ο άνθρωπος να τελέσει το μυστήριο του γάμου, της σχέσης του, της ένωσης του με τον Θεόν. Γι' αυτό είναι αμαρτία, ας πούμε, όλα όσα βάλουμε μέσα στην καρδιά μας και κλέβουν την αγάπη μας. Το είπαμε πολλές φορές. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η φιλαργυρία είναι ειδωλολατρία. Γιατί είναι αμαρτία. Γιατί, διότι κλέβουν την αγάπη της καρδιάς μας τα χρήματα. Κλέβουν την αγάπη της καρδιά μας και... Δεν μπορούμε να πούμε, φεύγουν την ελπίδα μας και την αγάπη μας από τον Θεό και κολλάει πάνω στα χρήματα, πάνω στα πράγματα, πάνω στα χτίσματα, πάνω στα πρόσωπα, πάνω στον εαυτό μας Και όλο αυτό ο αγώνα που κάνουμε και η νηστεία. Κάνουμε νηστεία τώρα, για ποιο λόγο, Για να ξεκολλήσουμε από τον εαυτό μας Να, να φύγουμε από τη φυλαυτία, Να μην φοβόμαστε και το θάνατον ακόμα ή την κόποση ή την νηστεία ή την εξάντληση να υπερβούμε αυτά τα δεσμά του εαυτού μας, να φύγουμε, να ελευθερωθούμε, να απελευθερωθούμε, ώστε να μπορούμε ελεύθεροι να δοθούμε εις τον Θεό και να δοθεί ο Θεός σε μας σε μια τελεία ελευθερία σχέσεως. Πρέπει να μάθουμε να μπαίνουμε στην καρδιά μας, να φυλάττουμε την καρδία μας, πάση θυσία, όπως λέει ο Θεός στην Παλαιδιαθήκη. Τήρης συν καρδία, πάση φυλακή, Τη σήν καρδία Με κάθε προσοχή Με κάθε προσπάθεια Φύλαξε την καρδιά σου Μη εκλείνεις την καρδιά σου Ούτε δεξιά ούτε αριστερά Μη αφήκεις την καρδιά σου να κολλήσει πουθενά Και η ε, μου δώσ' μου, καρδία Παιδί μου λέει ο Θεός Δώσε μου την καρδιά σου Αυτόν ακριβώς τον χώρο Τον ιδιαίτερον Τον τελείως προσωπικό Που είναι δοσμένος Και δημιουργημένος μόνο για τον Θεό και για τίποτε άλλο και μεγαλύτερη αγάπη του κόσμου δεν μπορεί να πάει εκεί είναι ο χώρος του Θεού ο χώρος που ο άνθρωπος ζει την παρουσία του Θεού ζει το μέγα γεγονός της αγάπης του Θεού γι' αυτό λοιπόν έτσι με τα πολλή προθυμίας να τρέχουμε το δρόμο της ζωής μας να μην φοβόμαστε μη φοβήστε, λέει ο Χριστός, μη, μη φοβήστε, μη δεν διελειάτε, να μην έχετε φόβους, ούτε να διελειάζετε, δεν μπορεί τίποτα να μας σαλεύσει, ένα πράγμα να κοιτάξεις μόνο, να μην σε χωρίσει τίποτα από τον Χριστό, αυτό μπορεί να το πιάσει κανένας, Το Χριστό μπορεί να μας πιάσει κανένας, αν δεν μπορεί να το πιάσει, τα άλλα όλα θα πιάσουν έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός εις τους Έλληνες μη φοβάστε λέει τους Τούρκους ας πάρουν και τα σπίτια σας ας πάρουν και τα χωράφια σας ας πάρουν ακόμα και τους συγγενείς σας και τα πάντα την ψυχή σας να μην πάρουν μόνο ψυχή και Χριστός σας χρειάζεται αφού δεν μπορούν να πάρουν αυτό μη φοβάστε τα άλλα όλα δεν κινδυνεύετε από τίποτα τα άλλα όλα ξέρετε είναι μια ματαιότης είναι μια ματαιότης ο άνθρωπος που τα παρόντα τότε τα παραβλέπει τα, τα παρόντα ως μοιόντα, που λέει κάπου έναν τροπάριο, σαν να μην υπάρχουν. Είναι ένα θέατρο ο κόσμος τούτος, ένα πανηγύρι, που το βλέπει και τελειώνει. Πας σε ένα θέατρο, βλέπεις την παράσταση, την ώρα που είναι χαρμόσυνα γελάς, την ώρα που είναι λυπρά ούτε εκείνοι που τα κάνουν τα πιστεύουν, ούτε εσύ που τα βλέπεις τα πιστεύεις. Τέλος πάντων το θέατρο είναι. Έτσι είναι και τα παρόντα η ζωή μας. Όλα παρέχονται. Μακάριο είναι εκείνο ο άνθρωπο, πραγματικά μακάριο. Σοφό, έξυπνο, ο οποίο κατάλαβε όλα αυτά τα πράγματα και ξέρει πώ να αξιοποιήσει τα πάντα για την βασιλεία του Θεού. Έχει τώρα α πούμε πλούτον, αξιοποιά τον πλούτον. Έχει δυστυχία, αξιοποιά την δυστυχία. Έχει διανή περίοδο υγεία, αξιοποιεί την υγεία του ισόξαν Θεού περνά περίοδον ασθενίας, αξιοποιεί την ασθένεια του για τη πνευματική ζωή. Ό,τι έχει μπορεί να το αξιοποιήσει, ακόμα και τις αμαρτίες του, ακόμα και τις πτώσεις του. Όταν πέσει ο άνθρωπος και δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν πέφτει στη ζωή του, όλοι ανεβοκατεβαίνουμε κάθε μέρα, μικρές και μεγάλες πτώσεις, αλλά αξιοποιούμε ακόμα και τι πτώσει μα δια της μετανοίας. Μετανοούμε, ταπεινωνόμαστε, συντρίβουμε την καρδιά μα. Και αξιοποιούμε έτσι αυτήν την πτώση μέσα από τη μετάνια και προσφέρομαι τη μετάνια μας εν καρδία συντετριμένη και πνεύματι συντετριμένο ως θυμίαμα προς στον Θεό λέγοντας ότι κοίταξε Θεέ μου ορίστε. Κύριε Σου Χριστέ με τον αμαρτωλό λέμε. Ε, κάθε μέρα το αποδεικνύομαι και με τα έργα μας όχι με τα λόγια μας τα ταπεινωνόμενος ο άνθρωπος και μετανοώντας, γίνεται δεχτικός της χάριτος του Θεού. Και ο Θεός απαλύνει την ψυχή του ανθρώπου και θεραπεύει τα τραύματα ο Θεός. Γι' αυτό να μην διλιούμε στη ζωή μας, να αφήνουμε τον Θεό να ενεργεί και ό,τι έρχεται με τα χαράς, με υπομονή, εν την υπομονή ημών, κτίθασε τας ημών. Με την υπομονή να δεχόμαστε, να το αξιοποιούμε, και να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι αν θέλουμε σε αυτόν τον κόσμο να ζούμε εν Χριστώ Ιησού, τότε μην περιμένετε σε αυτόν τον κόσμο επιτυχίες. Οι θέλοντες ευσεβώς ζειν εν Χριστώ Ιησού, διοχτήσονται λέει ο Απόστολος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Θέλεις να ζεις εν Χριστώ, να αγωνίζεσαι εν Χριστώ, τότε σημαίνει θα περάσεις τον ίδιο δρόμο που πέρασε ο Χριστός. Δεν έχει άλλο δρόμο. Εάν θέλεις ροδοπέταλα και δόξει και λόγια ωραία, κάτι δεν πέκαλα. Σημαίνει ότι άλλαξες δρόμο. Θα βαδίσεις τον δρόμο του μαρτυρίου. Αυτός είναι ο δρόμος του Χριστού. Αυτό το, το καταμώνας, αυτό το μη τη ανθρώπινης παρηγορίας. Να μην υπάρχει το ανθρώπινο. Και όταν υπάρχει, και όταν έχουμε περιόδους στη ζωή μας που θα είναι ευχάριστες και ωραίε τότε ούτε εκείνη την περίοδο να, να ξεγεραστείς και να κολλήσει η καρδιά σου εκεί. Και αυτά θα παρέρθουν. Και τα, τις τα παρέρχονται και τα ευχάριστα παρέρχονται. Όλα θα παρέρθουν. Θα ευχαριστούμε τον Θεό για τα καλά που έχουμε, θα τον ευχαριστούμε και για τα κακά που έχουμε. Λοιπόν, ό,τι και ας εσύ μείνε μόνος. Κατάφερε να μείνει μόνος σου, μόνος με μόνο τον Θεό και έτσι μετά δεν θα έχεις προβλήματα. Δεν θα απογοητεύεσαι, δεν θα δυσανασχετείς, δεν θα φωνάζεις, δεν θα πικρένεσαι, δεν θα αντιδράς, δεν θα δικαιολογείσαι. Θα έχεις ειρήνη μέσα στην ψυχή σου, γιατί αυτή η ειρήνη θα πηγάζει από την παρουσία του Θεού. την ζώσαν αυτήν την παρουσία, το μεγάλο γεγονός της παρουσίας του Θεού μέσα στην καρδία μας. Να αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτήν την κατάσταση. Και όπου και αν είμαστε, ο καθένας μας, σε όποια φάση της ζωής μας και αν βρισκόμαστε, να αξιοποιήσουμε αυτή τη φάση που είμαστε τώρα. Με ευχαριστία, με υπομονή, με προσευχή, με επίκλυση του ονόματος του Θεού και να αγαπήσουμε την καρδία μας, το βάθος της καρδίας μας, εκεί όπου μπορούμε να εισερχόμαστε μόνοι μας, και εκεί να συναντούμε, συναντούμε τον Ιφείο Χριστό σε μια αγαπητική πλήρη ένωση του επάρξεως μας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Σε αυτό το σημείο να σταματήσουμε, αφού τέλειωσε και η ώρα. Εμείς κανονικά θα είμαστε εδώ σε 15 μέρες, την ίδια ώρα και την ίδια ημέρα. να προσευχηθούμε και να φύγουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, του φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωποι ενερχόμενων στον τον κόσμο, σημειωθεί το εφιμάς του φως του προσώπου Σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτων και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών Σου. Πρεσβείεσαι στις Παναχράντους ημιτρός και πάντως στον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ο ημάς Αμήν. σα.